ένα Το μάθημα. σπίτι Όταν ήμουνα πέρσι στην Αθήνα, επισκέφτηκα έναν παλιό μου φίλο. Έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι, όχι πολύ μακριά από το κέντρο της πόλεως. Το αγόρασε εδώ και δέκα χρόνια, όταν παντρεύτηκε. Στο ισόγειο είναι η σάλα, η τραπεζαρία και η κουζίνα. Σε αυτά τα δωμάτια μπαίνει κανεί από το hall. Στο hall υπάρχει μια κρεμάστρα για τα επανοφόρια και τα καπέλα. Επίση υπάρχει και μια ομπρελοθήκη. Στο πρώτο πάτωμα είναι οι κρεβατοκάμαρε, το λουτρό και το αποχωρητήριο. Η σκάλα οδηγεί από το ισόγειο στο πρώτο πάτωμα. Δίπλα στο σπίτι είναι το γκαράζ. Πίσω από το σπίτι υπάρχει ένας μεγάλος κήπος με πρασιά και παρτέρια. Πιο πέρα από την πρασιά είναι καρποφόρα δέντρα κι ένας λαχανόκηπος Μπροστά από το σπίτι είναι ένας μικρότερος κήπος Με μια μικρή πρασιά και μερικά παρτέρια Του φίλου μου του αρέσει πολύ να ασχολείται με τον Οι δύο του αρέσουν πολύ τα λουλούδια Και είναι γνωστός για τα ωραία του τριαντάφυλλα Και τα ωραία του γαρίφαλα